maravilloso. Θα γυρίσουν όμως όλοι μαζί. Θα έχω να του μάγκα, να κάνει συναυλία στον Πρατειακή. Θα έχει κυρίσει και το έχω νόμο στην Κυρισιά θα έχει το <Καιρίες <Καιρίες> <μου> και κύριοι, <Καιρίες> γιατί και χαμουλιά, <Καιρίες> <Καιρίες> <Καιρίες> <Καιρίες> Thank you. Οι οποίοι τον διάβαζαν. Βλέπετε το φωτοματάκι, το χαμογελάκι. Δεν σχολείται ψέματα όταν έτρεχε τον τη ιστορία και την Βαγοράκι για να σε προβλέψει ο Τσίπρας. Λοιπόν, θέλοντας αξιοπρέπεια και ελευθερία και όλα αυτά. Άρα, μέσα τώρα, πόσο να και είναι το 60 Λοιπόν, θα είναι παιδί του, του να... <σχε> λοιπόν, να σε προβλέψει ο Τσίπρας. Να σε προβλέψει ο Λαφαζάνης, να σε προβλέψει ο Τσίπρας. Λοιπόν... η υπηρεσία του πολιτισμού que ότι δεν χωράει πάλι για μια οικογένεια και shooting me stripper. Η Ελλάδα δεν πουλιέται. Ίσο και σας πέραμε. Εμείς δεν ζητάμε πολλά, να διατηρήσουμε το μισθά μας ζητάμε. Έχουν πάρει χαμπάρι, αυτό που λέγαμε και τσαμποντάμε από την χρόνια, ότι θα έρθει η σειρά σας. ότι ήρθε η σειρά του ότι οι σύμμαχοί του μπορούν να τους αφήσουν με τα και τα οποία είναι τον πολιτικό It's Ok. για match. Θα ε, αυτός που θα ξύρω να εργαστούν, να εγκαταλαβαίνουν ότι θα είναι διαφορετικοί πληθυσμοί, ε, να ε, στη γη, αν θελήσουν να την εκμεταλλευτούν αυτοί που θα την πάρουν από την Τράπεζα Περιός, γιατί σε αυτήν είναι νίκη, μετά την ε, εξαγορά της αγροτικής ε, ε, στην οποία ανήκε, What <laughs> you ...y de haces y tortillas románticas en la estrategia Υπότιτλοι AUTHORWAVE είναι Στο Βαγγέλιο, λοιπόν, με όλου του φίλου που κάναμε τις επισκέψεις του εδώ και μα μου λέει: Βαγγέλιο, ο κύριο μα εδώ και πρέπει να είναι όζη. Γιάννη, σύγχρονα, εξτρεμπόζε, για μα και τα παιδιά μα. Βαγγέλιο, αυτά τα άπαμε, τα ξαναπάμε, τα ξαπουλάμε. Λοιπόν, μου φίλεγε με τον Πέτρο, ο Χάρι, φίλεγε χάρι σε Είμαστε ο μοναδικό που γνωρίζει ότι θα Se acaba todo el coro, querida. Y aquí está la patria. и торошер I'm <laughs> Yeah, that's. <laughs> I'm going to very much. άτομα να φτιάξει για τους πραγμασίες εσύ μπορεί σε μπορεί να este lugar. alusión, y él year. Διάνο, οι πρώτοι που έπρεπε να αντιβράσουν τα αντισφαρρική τη έργα στην εποχή του ήταν οι νομικοί της Ελλάδας διότι πέρα από τον δεν επιτρέπει η is the cause of that same disease. It's a Χριστόσο, νικήσαμε, άλλοι νικήσαμε, το σκέσαμε, το σκέσαμε, That's right,